Ζωντανά, η ώρα του κινήματος δεν πληρώνω εννέο μέτωπο. Στο μικρόφωνο της πλατείας, Δημήτρης Κουμανιάς και Δημήτρης Ζαχαρέας. Συντονιστέτε. Σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε δωσ' μου δυο βιβλιά. Όλα μοιάζουν χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα. Παίρνω φόρα από τη δική σου. Τώρα φίλοι συναγωνιστές από το δεν πληρών ενιαίο μέτωπο. Είμαι ο Δημήτρης και ο... Δημήτρης Καλησπέρα Καλησπέρας και από μένα. Καλησπέρα Σόλους. Ε, βρισκόμαστε μόλις πέντε μέρες μετά το δημοψήφισμα ε, και το όχι έχει αρχίσει και γυρίζει προς το ναι. Αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Ε, όχι να ρίχνει το πρωί να βγαίνει ναι το βράδυ όπως λέγανε στις εποχές της παλιές επιχούντας ε, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα προσπαθούν να περάσουν ένα εφαρμοστικό, ένα μνημόνιο με μία πράξη νομοθετικού περιόδου κατευθείαν με ένα άρθρο στη Βουλή μονοκόματα. Ε, είναι απολύτω σαφές ότι κανεί εδώ δεν έχει προλάβει να το διαβάσει. Γιατί η διαδικασία γίνεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Άρα όσοι ψηφίσουν ενές το άρθρο αυτό δεν θα έχουν διαβάσει απολύτω τίποτα. Θα εκτελέσουν απλώς εντολές που έρχονται απ' έξω. Ε, φανταστείτε τώρα τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γεωργιάδη και το Βορύλη να ψηφίζουν ενές σε όλα. Φανταστείτε το μόνο σαν εικόνα στο μυαλό σας. Το ενιαίο κίνημα, το δεν πληρώνει νέο μέτωπο, λέει όχι σε όλα τα μνημόνια. Όχι. Σε κανένα μνημόνιο από όπου και αν προέρχεται. ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να κρατήσω σαν Δημήτρης έτσι Κουμάνης. μια μικρή δεν ξέρω αμφιβολία δεν ξέρω δεν μπορώ να το αυτό πριν πάρουν ολοκληρωτικά την Κυριακή το, το μνημόνιο γιατί υπερ μνημονίου πρόκειται και όταν λένε 13 δις είναι 4 δις το χρόνο καλά λέει Δημήτρη αυξανόμενα κάθε χρόνο επιπλέον 4 δις είναι, νομίζω ότι είναι δις αυτό το πόσο πώς θα καλυφθεί και εγώ πού θα καλυφτεί από ό,τι ενημερωνόμουν σήμερα από η, η τρονική την λειτρονική δικτυωση γιατί η ώρα δεν βλέπω συντάξεις και μισθούς λέει δεν θα πειράξει, μικρές το διευκρίνησε αυτό δηλαδή τις μεγάλες αλλά δεν μας υπανόταν λέμε μεγάλες τι ποσό είναι μεγάλες πάνω από 360 ευρώ ναι, Ίσως εννοεί αυτό λες Είμαι. Δεν ξέρω, ακόμα έχω μια επιφύλαξη εγώ Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει Αυτό είναι ότι εγώ ψήφισα Και ψήφισα όχι βέβαια Αισθάνομαι λίγο προδομένος Δεν ξέρω γιατί Αισθάνομαι ότι άλλο ψηφίζω Άλλο βγαίνει, δεν ξέρω Πάνω απ' όλα πρέπει να περιμένω Μέχρι την Κυριακή το πρωί Το κίνημα είναι που δεν Το δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο ήταν βέβαια σήμερα Να παραστεί στο σύνδευμα αποφάσισε Η δικούσα επιτροπή Να μην καταβούμε Και πολύ ορθώς έπραξε Δεν καταναπηγαίναμε να φωνάζαμε Γιατί και πως Δεν ξέρω Δηλαδή διαμαρτυριόμαστε γιατί πράγμα Δεν καταλάβα για ποιο πράγμα θα, τα, θα έχουμε μια διαμαρτυρία Και πολύ καλά έπραξε Και μπράβο μας Και μπράβος η δικούσα επιτροπή που έπραξε έτσι. το λόγο και τη και να σας πει παραπάνω ναι ε, μετράει πρόθεση σε αυτή τη φάση που είμαστε το αποτέλεσμα δεν μετράει μετράει πρόθεση μιας κυβέρνησης που εμφανίστηκε αριστερή ε, που θα καταργούσε το μνημόνιο με ένα άρθρο που θα ελάφρυνε το λαό γιατί αριστερό σημαίνει βοήθεια στην κοινωνία στο μέσο και στο μικρομεσαίο και στον άπορο άνθρωπο και τώρα ε, βλέπουμε μία μεθόδευση αυτή τη στιγμή οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στη Βουλή συνεδριάζουν πυρετοδός για να, βγάζουν, να βγάλουν τους εφαρμοστικού νόμους του μνημονίου το οποίο θα εφαρμοστεί σε εργαστή συνεργασία και μάλιστα ο Σταύρος Θεοδωράκης σημειώστε χωρίς την κουκούλα του ήταν προχθές με το Ιούνκερ και διαπραγματευόταν για μας ο Σταύρος Θεοδωράκης που έχει δηλώσει ότι είναι Γερμανός και στην κατοχή μας ζούσε θα ήταν στην πλατεία και θα δειχνεί όλους εμάς με το δάχτυλο ώστε να μας πάρουν οι Γερμανοί για εκτέλεση Αυτό λοιπόν το κατακάθη συνεργάζεται με το Ιούγκερ Ήταν προχθές τον κάλει ο Τσίπρας μιλήσανε είναι έτοιμος να αντικαταστήσει την Ανέλ σε περίπτωση που η Ανέλ τηρήσει τις κόκκινες γραμμές που έχει πει ή θα κατεβάσουν και αυτοί τα παντελόνια και τα κυλοφορένα με τα στυπιάκια αν όμως η ΑΝΕΛ τηρήσει αυτά που έλεγε πριν το δημοψήφισμα θα πρέπει να παραιτηθούν ομαδικά κάθε άλλη απόφαση που θα πάρουμε θα είναι σοβαρή μετακίνηση τα θα είναι κολοτούμπα θα είναι τρομαχτική κολοτούμπα και εγώ θέλω να δω το βράδυ στην ψηφοφορία γιατί θα γίνει με τη διαδικασία του κατεπίγοντος η όλη ιστορία χωρίς να έχει διαβάσει κανείς τίποτα απλώ εκτελούν τι εντολές των κατακτητών αυτής της χώρας με μία, χωρίς καν να διαβάσουν τι ψηφίζουν γονατογραφήματα, νόμιστο στο γόνατο αυτή τη στιγμή για να παρουσιαστούν το βράδυ στη Βουλή σε 24 ώρες πρέπει να περάσει ένα τεράστιο νομοσχέδιο που θα παίξει ρόλο στη ζωή μας για τις επόμενες δεκαετίε θα τη σημαδέψει. Τα 13 δις που θέλουν να μας φορτώσουν σε τρία χρόνια, τέσσερα, κάθε χρόνο είναι τρομακτικά ποσά. Πολλοί από εμά θα χάσουμε τα σπίτια μας με πρώτα τα σπίτια αυτών που έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες οι φτωχοί θα εξαθλιωθούν πλήρω, οι Μεσέοι θα γίνουν παύτωχοι και θα επιβιώσει μόνο μια ελίτ η οποία συνεργάζεται με τους κατακριτές γιατί αυτή τη στιγμή τα ψέματα η Ελλάδα είναι υποκατοχή εγώ δεν δέχομαι ένα Ράχεμπαχ να μπαίνει σε κάθε υπουργείο και να λέει ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει εκείνο ούτε τους θεσμούς την τρόικα βασικά έτσι, ότε χαμηλούν τεχνοκράτε τεχνοκράτες να καθορίζουν τη ζωή μου με ψεύτικα στοιχεία με μια απάτη που έχουν στήσει και να είμαι εγώ το θύμα της απάτη εγώ και η οικογένειά μου. Όλος ο κόσμος, ο Δημήτρης είπε ότι δεν θα βγούμε στο Σύνταγμα, όλος ο κόσμος έπρεπε να βγει μέσα στο Σύνταγμα, ένα τεράστιο όχι. Να καταλάβει η κυβέρνηση το νόημα του δημοψηφίσματος. Να καταλάβει ότι το όχι, δεν ήταν όχι τυχαίο, ήταν όχι σε μνημόνια, όχι στη λιτότητα, όχι στη σκλαβοποίηση, όχι στα πάντα, δηλαδή η ρήξη ρήξει ένα χρόνο με δραχμή έστω και αν είναι τοπικό νόμισμα και όχι εθνικό γιατί εθνικό νόμισμα έχεις όταν έχει ε, δημόσια τράπεζα εκδοτική, δηλαδή η τράπεζα της Εράδος έπρεπε να είναι δημόσια, όσο είναι ιδιωτική με το χέστηση είναι στο χρηματιστήριο το 6% το 94% το κατέχει μια συγκεκριμένη οικογένεια έστω και με αυτό το τοπικό, το τοπικό νόμισμα ε, γυαλίζει το μάτι των κατακριτών μόνο που το ακούνε μόνο που το ακούνε. Γιατί? Γιατί θα χάσουν ένα κομμάτι του ελέγχου που έχουν πάνω μας. Είχανε καλέσει 28 δανιστές 28 κράτη, μερικά από τα οποία δεν ήταν στην Ευρωζώνη απλώς για να μας πηδίξουνε λίγο περισσότεροι. Τελικά τώρα με, την, με όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται με αυτό το τεράστιο μνημόνιο που έρχεται το οποίο αρνείται κάθε σε ομάδας να το βγάλεις στη βιτρίνα του γιατί είναι πολύ σκληρό και μεγάλο έτσι, αλλά θα εφαρμόσουν πάνω μας ε, τα πράγματα μας χαϊδεύουν αρχίσαν οι είναι και οι το και μας χαϊδεύουν και όταν σε χαϊδεύει το τοκογλίφος σου χαϊδεύει το μάγουλο μετά σου χαϊδέψει κάτι άλλο και το κάτι άλλο με αυτό το καινούργιο μνημόνιο είναι πάρα πάρα πολύ κοντά και το καταλάβουμε πολύ μα πάρα πολύ το πρώτο πράγμα που θα γίνει είναι να περάσει ένα καινόδιο φορολογικό. Ήδη έχει περαστεί ένα στα μολοχτά, ένα φορολογικό το Δεκέμβρη, από τη Συμμορία, του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Αυτοί οι δύο χρησιμοποιούν ψευδόνυμα. Γι' αυτό ακριβώς σιγούνται και Συμμοριών. Ε, ήδη πέρασε ένα φορολογικό το 14, όσοι κάνουν φορολογική δήλωση, θα εφαρμοστεί το φορολογικό που πέρασε το Δεκέμβρη του 14, το οποίο έχουν αποκρύψει εντελώς όλοι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνει θα είναι ένα καινούριο φορολογικό. Ένα τέτοιο φορολογικό συνδυασμό με τον ένφια. Και όλα τα βάρη έχουν στόχο την ατομική διοκτησία. Που πολλοί από εμάς θα χάσουμε τα σπίτια μας. Όσοι είναι σε οριακή γραμμή να τα κρατήσουν να τα χάσουν, δεν τα χάσουν. Οι πληστηριασμοί θα γίνονται ηλεκτρονικά. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση να του αναστείλουμε όπω του μέχρι τώρα. Θα έρχεται απλώ ο κλητήρα και θα σου κοινοποιεί την απόφαση τη έξωση. Φυσικά με δυνάμει καταστολή θα σε πετάνε έξω και θα τάχει τον ίδιο μοίρα. Όπω γίνεται στην Ισπανία. Στην Ισπανία, ναι, ναι συνεχώ γίνεται αυτό. Yeah. Το ευρώ δεν είναι ένα νόμισμα. Είναι ένα μέσο επιβολή και σκλαβιά. Δεν είναι ένα τυχαίο νόμισμα. Είναι ένα νόμισμα σκληρό που μπορεί να το αντέξει μόνο μια πολύ ανεπτυγμένη βιομηχανική χώρα και αυτή με προϋποθέσεις με την προϋπόθεση ότι θα απασχολήσει εργάτες σκλάβους που δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα τότε μόνο μπορεί το ευρώ να ευδοκιμήσει σε οικονομίες τις οποίες εσκεμένα έχουν διαλύσει έχουν αποβιομηχανήσει, απογροτοπίσει, έχουν διαλύσει κάθε παραγωγική δομή βάση σχεδίου το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία 40 χρόνια με τον δανεισμό και το κλείσιμο των βιομηχανικών ε, καταπολύσεων των αγροτικών προϊόντων. Όλοι πάρουν στο σούπερ μάρκετ και παίρνανε λεμόνια από το Ισραήλ ή μπανάνε από πουδήποτε άλλο. Ζάχαρη από το εξωτερικό. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρη έχει κλείσει. Την έχουν κλείσει μάλλον γιατί μας έχουν απαγορεύσει κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Οι Έλληνες πρέπει να είναι σκλάβοι και το μέσο της σκλαβοποίησης μας είναι το ευρώ. Αυτή είναι μια πολύ προσωπική άποψη. Ε, ίσως να μην εκφράζω και απόλυτα το κίνημα, δεν πληρώνει ενιαίο μέτωπο. Όμως εμπειρικά και γνωστικά, άμα τη τα εκεί πάει. Θυμώσαστε όλοι, όσοι έχετε μνήμη, τι εποχέ της Δραχμής και της εποχέ του Ευρώ, καταρχάς αν έχεις τοπικό νόμισμα, λέω πάλι, δεν είναι εθνικό, εθνικό είναι όταν έχει δημόσια εκδοτική τράπεζα, η Τράπεζα Ελλάδα δηλαδή είναι δημόσια εκτός χρηματιστήριου και κατήχε, την κατήχει το κράτος, κρατική υπηρεσία. Ε, αν είχε την Δραχμή αποκλείται να κλείται τράπεζε. θα τι τράπεζες και θα έχει τελειώσει ιστορία. Κανεί από όλα αυτά τα παγαλάκια που βγαίνουν δεν μπορεί να μα πει μια ισοτιμία. Ρωτήστε κάποιον, μια απλή ερώτηση: Πέστε μας σας παρακαλώ, μια συγκεκριμένη ισοτιμία. Δραχμή και ευρώ, σε περίπτωση που γυρίζαμε στην δραχμή, κανεί δεν μπορεί να πει. Κανεί δεν μπορεί να μα πει τις συνθήκες τι συνθήκε, σε τι θα ακολουθούσε. Όλοι καταστροφολογούνε, και να θα καταστραφούμε, θα κρυβείνει αυτό, θα κρυβείνει εκείνο, θα κρυβεύει τ' άλλο. Όλα θα εξαρτηθούν από την ισοτιμία, την οποία θα καθορίσει ο ιδιοκτήτης της Τράπεζας της Ελλάδο με τον ιδιοκτήτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, ο οποίος είναι ο ίδιος η ίδια οικογένεια ελέγχει την Τράπεζα της ελλαδο η ίδια οικογένεια ελέγχει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οικογένεια είναι άπλιστη τα θέλει όλα από μας ε, βάσει σχεδίου μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο, ένας από του μεγαλύτως του 20ου αιώνα ο ιδευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε μέσα ξέροντας ακριβώς ξέροντας ακριβώς το τι θα συμβεί στην πορεία φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να δανειστούμε αφηδός ποσά που δεν μπορούσε να πληρώσει η δική μας παραγωγή πολύ απλά γιατί τη διαλύσανε και τώρα όλος αυτός ο τεράστιο πλούτος που έχει μέσα σε αυτή η χώρα και μπορεί για δέκα αιώνες να παρέχει ενέργεια σε όλη την Ευρώπη να παρέχει χρυσό, να παρέχει μέταλλα με τον ήλιο να παρέχει δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια γιατί στη Γερμανία κάνουν πειράματα ηλιακής ενέργειας και ολόκληρες περιοχές ηλεκτροφωτίζονται μόνο με ηλιακή ενέργεια φανταστείτε τώρα η Ελλάδα που έχει 10 μήνε καλοκαίρι δεν θα χρειαζόταν τίποτα μας έχουν αποκλήσει χρησιμοποιώντα τους και προδότες που μας πουλάνε και μας αγοράζουν με δημοψηφίσματα και δίθεν δημοκρατικές διαδικασίες και το τελικό αποτέλεσμα είναι η σκλαβοποίηση που έρχεται. Η νέα παγκόσμια τάξη είναι εδώ. Η νέα παγκόσμια τάξη δεν αστείευεται. Yeah πραγματικότητα ο Orwell στο 1974 έχει γράψει το εξή καταπληκτικό αν θέλετε να φανταστείτε τον εαυτό σας στις επόμενες δεκαετίες φανταστείτε το πρόσωπο σας στο έδαφος και από πάνω το πατάει μια σιδερένια μπότα ο Orwell διεκ... δικαιώνεται δικαιώνεται συνεχώς εκεί θα πάμε εκείνη η κατάσταση ε, είναι ώρα ρήξης ώρα αντίδρασης ώρα πολιτική Α κάνουμε μια υπομονή 12 ώρες ακόμη η ώρα είναι 5.30 μέχρι τις 5.30 το πρωί να δούμε τα αποτέλεσμα της ψυχοφορίας. εύχομαι μέσα σε αυτή τη βουλή να υπάρχουν άντρες με συνείδηση ε, και το κυριότερο να είναι άντρες ώστε να μπορέσουν να ορθώσουν το ανάστημα τους και να σταματήσουν τα αρμαγεδόνα που έρχεται όλα τα παπαγαλάκια είχαν πέσει πάνω μας καταστροφολογώντας ανεύθυνα χωρίς κανείς ποτέ να εξηγήσει με λεπτομέρεια τι θα γινόταν σε περίπτωση που επιστρέφαμε στην Τράχμη. Κανείς δεν ήξερε την ισοτιμία, όλοι κάναν υποθέσεις, όλοι παίξανε το παιχνίδι του τρόμου εις βάρος λαού που εν πάση περιπτώσει ε, ήταν αντάξιος των παλιών Ελλήνων είπε να όχι βροντερό με 62% όχι βροντερό με 62% στην κατοχή που έρχεται. Και όμω αυτό το όχι έχει γίνει ναι. Το αν οι βουλευτέ αυτό το όχι θα το αστερνιστούν θα το ξέρουμε στι 5.30 το πρωί. Εάν δεν το αστερνιστούν θα είναι άξιοι τη μοίρα του και θα είμαστε και εμεί άξιοι τη μοίρα μα. Δημήτρη, έχει το λόγο. Ναι, και κάτι άλλο που διάβασα σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί. Μέσα σε αυτό το μόρφα που να ψηφίσουν υπάρχει και ένα ότι πρέπει να γίνουν εκ νέου οι οπότε να κατηγηθούν αυτές οι 100 δόσεις Αν κατάλαβες τώρα το συμβεί. Οι φορολογικές ρυθμίσεις που θα περάσουν μέσα στον Αύγουστο, θα είναι τόσο τρομαχτικές, θα βάσεις το χέρι στην ζέτη και θα πιάσεις το, το δάχλαιο του ποδιού σου <laughs> μόνο αυτό σου λέει. Το άκουσα και το διάβασα και αυτό, mm -hmm. δεν ξέρω κατά πόσο, δεν μπορούσα να το διασταυρώσω δώ αν είναι ή εκεί. Αλλά το άκουσα και στην εταιρεία, Το οποίο δεν έγινε να το διεψεύσει κανένας. Τώρα αν εννοούσαν, επειδή δεν πρόλαβα, αν εννοούσαν ότι θα είναι οι εκατόδοσοι στους έχοντας και δεν πλαιώνουνε, εις που δεν έχουνε. Αυτό δεν μπορούσα να το διασταυρώσω για να μπορούσα να το πω με σαφήνεια και η σημασία είναι ότι εγώ πιστεύω ότι το νομοσχέδιο αυτό θα περάσει με την οποιοδήποτε τρόπο. Επαναρχόμαστε πάλι πριν από έξι μήνες εκεί που ήμασταν. Δεν βλέπω καμιά βελτίωση. Η μόνη βελτίωση που υπάρχει είναι ο λαό του δρόμου Να βγούμε να φωνάξουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε να γυντώσουμε από αυτή τη λάση που έρχεται. Ε, η πρώτη κατοικία από ό,τι και αυτήν διάβασα, δεν εξασφαλίζεται. Το δηλώσανε σήμερα, ε, δεν πέρασαν κάποιο νομοσχεδίο, να μπορέσουν να τηρήσουν κάτι που είχαν πει προεκλογικά για την πρώτη κατοικία. Εύχομαι να διαψευτούμε. Έχουμε να διαψευτούμε σαν κύριμα δεμιουργών εννοιών μέτωπων. Δεν έχουμε διαψευτεί ποτέ μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε κάνει από τότε από την ίδρυσή μας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ αισθάνομαι πολύ απογειτευμένος. Έχουμε να μην είναι έτσι και το πρωί να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, να φύγουμε σε ρίξη γιατί όχι. Τι θα πάθουμε. Τι θα πάθουμε εμεί. Τίποτα. Λοιπόν. Γιατί δεν ζήσαμε επιδραχμή. Επιδραχμή τι πάθαμε. Εγώ επιδραχμή μεγαλώσα γιατί τα παιδιά μου επιδραχμή θα μεγαλώσανε. Όλοι τα παιδιά μα επιδραχμή θα μεγαλώσαμε. Και λοιπόν τι πάθαμε. Έτσι, Ούτε ουρέ υπήρχαν για συσίτια, ούτε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι υπήρχαν. Ούτε τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχαν. Ούτε οι τράπεζε καθώσαν τη ζωή μα. Υπήρχαν κανόνε, υπήρχαν κώδικε διοντολογία, του οποίου εφάρμοναν οι τράπεζε. <Γυσίες> Η τράπεζα σε ευώτανε τον πελάτη, τώρα σου δεσμεύει τα χρήματα και λέει: Θα στα δώσω εγώ και ο Γουστάρο. Παρότι που έχει υπογράψει μια σύμβαση την οποία την κατοχυρώνει το Σύνταγμα, το ελληνικό, διμερή σύμβαση. Το πια. Σωστό. <Γυσίλυν> το, <συσίλυν> το Σύνταγμα. <Γυσίλυν> εσύ, συγγνώμη, εντάξει. Δεν <συσίλυν> έχει δίκιο. Είναι ένα κουρελόχαρτο πλέον το Σύνταγμα. Πριν από λίγο καιρό βγήκε μια απόφαση για επιστροφή ότι οι περικοπέ των συντάξεων ήταν αντισυνταγματικέ πριν από ένα μήνα ακριβώς τα μέσα μαζικής εξαπάτησης εκτός από μερικά ψελίσματα το έθαψαν εντελώς η απόφαση υπάρχει όσοι έχουν προσφύγει έχουν δικαιωθεί δικαστικά εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη χώρα η κάθε συμμορία που κυβερνάει δεν σέβεται απολύτως τίποτα είναι η πρώτη που δεν σέβεται τον νόμο είναι η πρώτη που διασέβεται το Σύνταγμα που αυτή ψήφισε τουλάχιστον όσον αφορά το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο το πρωί θα ξέρουμε και τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ εάν θα ενσωματωθεί, θα γίνουν τρία τα κόμματα τα μνημονιακά ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, θα φανεί το πρωί. Η πιο έντιμη στάση που μπορεί να κρατήσει ο Τσίπρα αν δεν αντέχει το βάρος, να παραιτηθεί απόψε. Να πει εγώ δεν μπορώ να το υπογράψω και πάμε σε εκλογές. Πώς θα πει κάτι τέτοιο δημιουργείο που στο ο ίδιος το καταδίχθηκε. Πώς μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Λέω ποια είναι η έντοιμη στάση. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθούν μέσα σε αυτή τη βουλή δέκα βουλευτές που θα είναι άντρες. Ωραία. Και οι υπόλοιποι θα τους αναπληρώσει το ποτάμι, θα του αναπληρώσει η Νέα Δημοκρατία, θα του αναπληρώσει το Πασόκ. Πρόσεξε τώρα, Πασόκ Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα που ίδρυσε CIA το 1974 με χρηματοδότηση, 100 εκατομμύρια πήρε ο Καραμαλής ο Γέρος για να φτιάξει τη Νέα Δημοκρατία από τη CIA, από το Λίτσαρ που τον το 1975, το πρώτο σταθμό τη CIA που τον έφερε μαζί του Αυτός του δώσε σπαστά 60 στην αρχή και τα υπόλοιπα μετά για την ίδρυση της Νέα Δημοκρατίας 120 εκατομμύρια δολάρια και εκατό εκατομμύρια πήρε ο Αντρέα Παπαντρέου, πράγματος της NCA επίσημος, με επίσημη ταυτότητα, ο οποίος πήρε εκατό εκατομμύρια από τη JS Marathon και την ARAM, δύο εταιρείες στην Οροκφέλες. Και οι δύο συμφώνησαν στη διχοτόμηση της Κύπρου, στην δολοφονία του κυπριακού λαού, και πιστεύει ότι εσύ, αυτοί θα σεβαστούν τον ελληνικό λαό, όπως δολοφόνησαν τον Κυπριακό, έτσι θα το δολοφονήσουν και τον ελληνικό. Δεν έχουμε ηθικές αναστόλες. Αυτό που με προβληματίζει και το καθόν και το συζητούσα χθες κάπου που βρισκόμουν ήταν μετά το Καραμαλή όσοι πρωθυπουργοί ήταν στην Ελλάδα όλοι ήταν σπουδαγμένοι στην Αμερική, σε κολέγια Αμερικανικά. Περίεργο γιατί άλλο. Πολύ περίεργο. περίεργο γιατί το όλα ο άλλο ο παπαδρέου. Δεν μπορούσα να καταλάβω αυτά δηλαδή αν το συμπνευματικό αλέσαι. Ε. Ε, ε, Γερμανία και Αμερική, είναι. κοίτα, η νέα παγκόσμια τάξη έχει κράτει πυλώνες. Ε, ενώ πρώτα ήταν το σύστημα μονοπολικό, μετά γίνεται διπολικό, δημιουργώντας ένα πλαστό ψυχρό πόλεμο. Τα κεφάλαια μοιράστηκαν σε Σοβιετική Ένωση και Αμερική. Ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων που υπήρξε η Ένωση, οι Αμερικανοί στέλνανε πολλές βοήθειες μέσα του Καναδά ή σε σιτειρά ή όποτε κινητεύσε η Ξεωγγετική Ένωση τη βοηθήσανε. Ε, το ίδιο και η Ξεωγγετική του Αμερικάνου, στι κρίσιμε ψηφορίες των ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα τα κεφάλαια γίνονται πολύπολικά όταν έπεσε... Ε, η Σοβιετική Ένωση ήταν διαλύθηκε τα κεφάλαια δημιουργήσαν κράτη πυλώνες που εδρεύουν δηλαδή Αμερική, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Βραζιλία η Μπρίξα ας πούμε εδρεύουν τεράστια κεφάλαια δωστός να, να καταλάβεις τη διαδικασία και πως ακονομάνε ένα τσαμπί μπανάνε στη Βενεζουέλα ας πούμε έχει 0-10 λεπτά και στην Ελλάδα φτάνει 1,5 ευρώ περνώντας οι εξαγωγέ μέσα από ψωρο εταιρείε από διάφορες φορολογικούς παραδείσους φτάνει και οι εταιρείε οι πολιεθνικές, κονομάνε τα πάντα. Τα πάντα. Οι πολιεθνικές κυβερνάνε τη ζωή μας. 300 μεγάλες πολιεθνικές συνεδριάζουν δύο και δύο χρόνια και αρχίζουν και περνάνε νομοθεσίε που λένε ότι Άντρας σε μια χώρα και δεν επιτύχουν τα κέρδη που έχουν προϋπολογήσει ο λαός της χώρας αυτής θα τους, θα τους αναπληρώνει τα κέρδη που, έχουν, που δεν έχουν πετύχει. Είναι σαν τα αδιώδια που λένε ότι άμα δεν περάσουν 10.000 αυτοκίνητα, περάσουν 5.000, τα επόλοιπα 5.000 θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός στην εταιρεία που έχει τη διαχείριση των άνθρωπο. Το είναι... δημόσιο. Να σου πω κάτι, τι έχω πάθει εγώ αυτές τις μέρες, δηλαδή από χθε. όγι. Εγώ στην γειτονιά μου έκανα μεγάλο αγώνα το... για το όχι. Και το όχι. Άρασανε πολλούς. Ψήφισαν όχι. Άνθρωπος δηλαδή που ήταν στο ναι ή στο λευκό, το κρατημένο. Λέει. Σήμερα που βγήκα έξω μια από δεκα της έδωπα, τι μου λέγανε. Τι έγινε λέει. Το τι έγινε. Ψήφισαν όχι λέγει. Ναι, ναι. Ψήφισαν όχι. Πάλι τα μνημόνια λέγονται, έχουμε, τι κάνουμε, τι, γιατί ψήφισαν όχι. Πριν πέμπει το πρωί, θα ξέρουμε οριστικά. Αυτό του είπα και εγώ. Δεν είναι λίγο νωρί να δούμε τι μέτρα είναι αυτά. Να δούμε τι, πώ και γιατί. Μέτρα, κοίτα. Τα μνημόνια. Α, τα μνημόνια. Κοίτα. Καταρχάς, Αλλά δεν είπα παραγράφους παραγράφουμε στα μέτρα που έχουμε. Αν ήταν έτοιμο το δημοψήφισμα, έπρεπε να είναι επί των 47 σελίδων που θα υπέβαλε ο Τσίπρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν ανήφερε. Έτσι. Εκεί έπρεπε να είναι το δημοψήφισμα πάνω. Να πει εγώ, αυτά τα μέτρα να πω να πει στο λαό ένιμα, να πει κατά την προσωπική μου άποψη κάθε άλλη λύση θα είναι καταστροφική ή έτσι αλλιώς. Εγώ σκοπεύω να δώσω αυτά τα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας καλώ, σας καλώ να πείτε να ναι, να όχι. Το ερώτημα που έβαλε ήταν πλαστό, ε, ήταν ένα τυπικό ερώτημα, αλλά στην ουσία ο λαός εκδήλωσε την αντίθεση του στα μνημόνια και στη λιτότητα. Αυτό είπαμε το όχι. Ότι δεν θέλει να σκλαβοποιηθεί, δεν θέλει να ζήσει σκλάβος. Δεν θέλει να του πάρει την περιουσία, δεν θέλει να, θέλει να μην έχει τον ήλιο μοίρα. Είπε να όχι σε όλα αυτά. «Εν τότε πιστεύω ότι πιο έντιμο να πει, το, το δικό μας, το, το δικό, οι δικέ μας προτάσεις είναι αυτέ και των δανειστών είναι αυτέ. Ποιες θέλετε, αυτές ή αυτές. Κοίτα, κύριε Αψίππας πρότεινε 8 δις μέτρα, οι άλλοι προτείναν 12. Τελικά πέρασε των δανειστών, τα 12, τα 13 δις μετά από μια εβδομάδα και παρότι ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι με κλειστές τράπεζες με ένα κλίμα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τρομοκρατίας έτσι, με παραμυθάδες παπαγάλους να βγαίνουν και να λένε ότι μπορεί να τους κατέβαινε στο κεφάλι ε, με ένα πολιτικό, προσωπικό και μάλιστα και μια επιστημονική κοινότητα της πλάκας που βγαίνανε και λέγανε ότι η παπαριά τους ερχόταν χωρίς να μπορούν να την Άλλα γιατί άκουσα και εγώ δέκα εκπομπέ οικονομολόγων που του λέγανε πε μα ακριβώ τι θα γίνει, πε θα μα αφήσουν την ισοτιμία. Κανεί δεν ήξερε να απαντήσει. Όλοι λέγανε καταστροφικά: δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε δηλαδή. Μια, ένα, μια γενικόλογη ιστορία, ένα παραμύθι για να πείσουν τον κόσμο να ψηφίσει ναι. Κι όμω αυτό ο κόσμο παρότι πίεση. Παρά αυτό που τράβαγε, παρά τι κλειστέ τράπεζε, ψήφισε όχι. Με 62% που ο κόσμο ψήφισε ρήξη. Δεν ψήφισε υποταγή, ψήφισε ρήξη. Γιατί αυτό που θα έρθει, αν ψηφιστεί αυτό το μνημόνιο των 13 δι, ξεπερνάει κάθε φαντασία. Κάθε φαντασία. Τον Οκτώβριο θα έχει καινούργιο ασφαλιστικό. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Δε. Φορολογικά θα έρχονται συνεχώ. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Εάν δεν περάσει μέσα από τη Βουλή, τι γίνεται. Θα παρελθείται η κυβέρνηση, θα έχουμε κυβέρνηση. Θα έχουμε κυβέρνηση. Θα έχουμε κυβέρνηση. Δεν πρέπει να το πούνε στο λαό, γιατί εγώ δεν το πούνε. Και οι ξένοι τόπο τόποι ο Τσίπρας, και οι ξένοι, θα φροντίσουν ώστε να έχουμε μια κυβέρνηση ώστε να περάσει. Mm. Γι' αυτό ο Θεοδωράκης είναι στις Βρυξέλλες, γι' αυτό αγκαλιάζει... Ο Θεοδωράκης, αγκαλιάς... ο ναι, εν πάση περιπτώσει ο Μπόγκολος είναι Μεσίτη στο Ρότσιλ στην Ελλάδα. Τι να με, κάνουμε αυτοί. τώρα. Της η οικογένειας Ρότσιλ μεσήτης είναι εντάξει. Αυτός είναι Αλλά... αυ... ο Σφίξεις. Αλλά ε, ο Θοδωράκης πάει για αγκαλιές με το Γιούγκερ. Ο Θοδωράκης έχει δηλώσει εγώ με Γερμανός. Την πακογιάννη χθες. Ε? Ναι, ήταν στο Φόρμα Μπρουζέτη. Το καλοκαίρι στην ε, ε, ευρωπαϊκή λέσχη Μπίλντερμπεκ. Πέρσι τον Αύγουστο η πακογιάννη έπαιρνε εντολές. Η Μπακογιάννη δεν συγκινήθηκε όταν η Σιάια δολοφόνησε τον Μπακογιάννη. Τι να πει τώρα, εντάξει. Τι να πει. Μας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μα, σα περιμένουμε την άλλη Παρασκευή στις 5, περιμένοντα και την ψήφιση του Μνημονίου σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς έκανε το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία σε παλιότερε εποχές, αυτές οι δύο συμμορίες, σε ένα άρθρο, χωρίς οι βουλευτές να έχουν προλάβει να το διαβάσουν, χωρίς να ξέρουν ότι ψηφίζουν, χωρίς πολλά χωρίς. Ελπίζουμε να έχουν τη δύναμη και τον αναδρισμό, και οι γυναίκες να έχουν πλανεδρισμό να πούνε όχι σε αυτό το εξάμπλωμα Από μένα καλησπέρα σα. Ναι, την καλησπέρα μου και από μένα, την Παρασκευή με τις καινούργιες εξελίξεις πιστεύω να μην περάσει και πιστεύω να ψηφίσουν οι βουλευτές σε ρήξη. Γεια σας σε σένα δυο μαζί μπορούμε δώσ' μου δυο φιλιά Όλα μοιάζουν χαμένα μα καλή μου έχω εσένα παίρνω φόρα τη δική σου Hey! <laughs>